Αυτό <σομίου> <σομίου> <σομίου> <σομίου> γίνεται γιατί, γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που και μακροοικονομία ή μικροοικονομία,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 Και μιας φίλη χώρας όπως είναι η Γερμανία Ας δώσουμε κάποια κλειριακή πράγματα Οι Άγγελοι Αμερικοί και οι great friends είναι Greece. φίλοι have given Έχουν δώσει last χρόνια more από 60 Δεν ξέρω κανέναν άλλο που given δώσει more money. Φουχτελ, είναις πάρα πολύ τον πάρα πολύ συμβατής, Φουχτελ, πάρα πολύ In er hat mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für deine Arbeit. Για δεν πληρώνεται δεν δώσουμε. Δεν θα θα την επειδή μα κατάσταση, δεν ξέρω η δουλειά σα είναι ότι μάθετε! λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι πίσω στα του <Τι διαφρά> Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα ε, ναι, μπω, ναι, Εγώ ναι, περιμένω μια ναι, απάντηση. Ναι, ναι, απάντηση ναι. να Αν <Τι> δεν θέλετε ναι, ναι. να πατήσετε; δεν να σας Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι από ναι. τον ναι, ελληνικό με 258 ψήφους ψηφίζουν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 Mettez me tell you, let me Κωθεί what o sea, yeah, the boys in, in the dark room have done to save us from having the wishing you well. Γεια σα, Ένα ακόμα Ξεκινάει η στο μικρόφωνο της πλατείας mm. ο πάνος μου ο Μαναλάκης. σου. <laughs> Έτσι να μπαίνουμε στο κλίμα. <laughs> ναι, φρεσκάρουμε τα Αμερικάνικά μας, τα Αγγλικά yeah. μας. Mm. <laughs> hello. Ε, hello, lins Εγώ μιλάω χειρότερα από το τζιούτρα, είναι «Hello to the Galactic Village» Βίσουν το γαλατικό Καλά το πας Καλά το πόρτες να ακούνε το γαλατικό χωριό Το έτος 50 π.Χ. Οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Λονέους μετά από πολλές μεγάλες Υπομαστεί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζοντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαρα. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Όλοι η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι όχι, γιατί μια περιοχή αντιστατεύεται νησί φόρος που είναι η καταστική. Μια μικρή περιοχή περιφριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στατώπαλα. Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με την πολεμιστή Αστέριξ. Καθώ εδώ πέρα φρεσκάρουμε τα αγγλικά μα, να μαθαίνουμε. Yeah. Και, Καιρό ήταν, υπάρχει και μια αλλαγή επιτέλου. Yeah. Δύο χρόνια σε αυτό, το, σε αυτό το εκπομπή, φρεσκάρουμε τα γερμανικά μα. Μπορεί με χάρη στον Αλέξη που μπήκανε την πλήρη. Να λέγεται μια φορά την εβδομάδα να κάνουμε τάξη και την άλλη φορά να κάνουμε Αμερικανίνο. Πάξα μέρα. Πάξα μέρα. Πάξα μέρα. να βρούμε. Να έτσι. Α κάνουμε τα μελαιολινάκια των Αμερικανίνων. Αφορά με αυτό το ωραίο του καμπούρικο το οποίο έχει ο Αλέξη από πούμε Κάντρι Ο οποίος είναι από, Αλεξ, από Αλεξέη Τσίπρος, μέσα σε λίγους μήνες έγινε Αλέξης. Τσιπρός. Αλέξης Τσίπρος. Αλέξης Και και στην Αμέρικα κάνουν βολτούλες. Ε, ποιος σου το έλεγε. Ποιος το έλεγε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> αυτό! Αυτό <laughs> να πούσε. Ήξε είναι το έλεγε. το έλεγε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο αρχηγός του αριστεράς. <laughs> Όχι κάποια σαν αριστερά, όχι κάποια ότι να μπει αριστεράς της Ο αρχηγός της ριζοσπαστική, παύλα, μνημονιακής αριστεράς, εδώ τα δούμε τα αριστερά όλα, θα έτληθε τα χέρια όλων των Αμερικάνων που θα συναντούσε στις ΗΠΑ. Θα πήγαινε στο ΟΙΕ. Και σαν νέο Στρούμαν, θα βγουν. Όσον ούπο, θα τον αδείξει σε εξώφυλλο στο περιοδικό πίπεδο. Εγώ είμαι σίγουρη. Είμαι πεπισμένη μαζί με την ελευθερία, γραμματάκια του και εγώ, Αγκαλιά, δούμε στο εξώφυλλο. Στο κριτικό πίπεδο New York Times, να δούμε, ο νέο Κένεδη. Μην κάνει Ελλάδα για σα, τι κάνετε για Η Ευρώπη μάλλον, κάνει Ελλάδα. Όχι η ΣΥΡΙΖΑ υποχρελμένη ως ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κάτι... ναι. ε, όχι οι ψηφοφόροι τώρα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στη μεγάλη στουλειοψηφεία κάποιοι είναι ψηφονοχείς. Mm -hmm. Άλλοι είναι και κερατά, α πούμε. Mm -hmm. Συγγνώμη, mm -hmm. ε, ε, για την το προσ... προ... το προ... προ... το γιατί... προσβολή <laughs> του σώματος των Ελλήνων ψηφοφόρων. Αλλά είναι γεγονό, δηλαδή, ότι το παλιό ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύο-τρει από το παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και ο οι άλλοι έχουν φύγει, έχουν διασπαστεί, έχουν πάει σε λαϊκέ ενότητε, έχουν πάει εκεί. Έλα πάει... τώρα, παραπάνω όταν το άκουσε, ο κουβέλι επιστρέφει, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο το αλέξη, έχει και κάποια παλιά συντρόφια. Οπότε από συνασπισμό Ζεζοσπαστική Αριστερά θα μετανομαστεί σε συνασπισμό Μνημονιακή Κουβέλιο Αριστερά. Κάτσε, κάτσε, εγώ το διάβαλα, τώρα θα σου πω συγκεκριμένα. Για μισά, βλέπω. Ναι, έχουμε και για μισά. Εδώ τώρα. βλέπω μια λευκή σελίδα καθημερινή. Ναι, όχι, είναι για τι περικοπές. Τέλο πάντων, εν σήμερα τον ο Σοκουβέλη ότι επιστρέφει. Ναι, ο Σοκουβέλη <ΚΤΡΙΣ> επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο τοπικό κοινωνικό ταπείο. Δημιουργώντα <Το> μια ομάδα, κάτι σαν μέτωπο τελικά, η αποτελείται από χίλια μέλη, οι οποίοι εμποριστούν να. Παρεσπίσω στον νέο ανανεωμένο κυβερνητικό πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο Φώτης κουβέλι κάνει μέτωπο. Κάτι σαν μέτωπο, μέτωπο. Σου κάνω Είναι Ότι κάνει μέτωπο ο φωτεινό κουβέλι. Δηλαδή τι ακριβώ θα κάνει. Όταν λέμε κάνει μέτωπο. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, ο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώ το πράγμα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο αξίζει να έχει ένα Φώτη μέσα. Αξίζει να πηγαίνει και να πέφτει στα 4 όπου βρει Αμερικάνο, όπου βρει άνθρωπο να μελέξει γλώσσα γενικά, όπου βρει άνθρωπο να μιλά από αμερικάνικα μέχρι γερμανικά. Είναι αυτό ο σύριου ο οποίος αξίζει να πέφτει μην το ξαναπούμε εντάξει τον διαφορά οπότε είναι μπορεί, δεν μας περάσει τίποτα, δεν φύγει καθόλου, μπορεί να πάρει και τον στο έχει το και Οι μεταξύ φίλοι και είναι, και όπως είπε στο Facebook, το έχει γράψει μια φίλη στο Facebook, ε, το κοινό του Φίλη του Πάγκαλου, το μεγάλο του κοινό, δίνουν τα κιλά του. Είτε ότι μπορούν να πουν τη χειροτερικά φρίλα, σαν να μην έχει τίποτα. Ναι. Είτε και οι δύο, αν είχαν την εξουσία, θα ανοίγαν πάλι μακρόνισο. Μακρόνησο. <laughs> Πολύ ευχαριστούμε. <laughs> και χαιρετίζουμε, καθώ χαιρετίζουμε το ταξίδι, που αντέξει τσίπρα στις ΗΠΑ και τον ιστορικό του λόγο, τον λόγο ιστορικής σημασίας για την αριστερά, για την ιστορία της αριστεράς. το διδάσκει τους το Εκεί που είναι η προδοσία. Γιορτάζουμε το αυτό του Τσίπρα και την πολιτούμε την ωραία που έκανε. Πώς? Με τραγούδι του Αμερικάνικου στρατού και με έναν άνθρωπο πίσω πλέον είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ του τέτοιου. Οπότε πάμε μαζί με τον Τσίπα και εμεί. Μέσα <μίξε> αλλιώ θα μπορούσαμε να το χαιρετήσουμε, άλλωστε, το γεγονό <μίξε> με τον ύπνο του ΕΑΜ. Προφανώ και θα παίξουμε. Και πω... τώρα, αυτά τα συμμορίτρια. Πλέον <μίξε> δεν θα ξανακούσουν τα γραφέρα του ΕΑΜ. Αυτά τα αμυγουργάρικα τραγούδια δεν θα ξαναχωριστούν. Με <μίξε> συγχωρείτε. Από εδώ και μπρο δεν θα ξανακάντε τέτοιο λάθο. Ναι, αυτό ήταν εντάξει. Καταπούνταν προβολή για το ΕΑΜ. Καταλεύουν προφανώς όλοι έχουμε απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι προσβήνουν με τους ίδιους. Να τους πεις ότι ακούν τραγωγή του Άμπ. Οπότε βάλε το χέρι σου έτσι, όχι το τσιγάρο, το χέρι έτσι, έτσι. Το άλλο που σου κάνουν μία, στο μέτρο που το κάνουν οι Αμερικάνοι έτσι. Κατέβασε το με δύναμη, αρχίζουμε στρατιωτικό βήμα και ακούμε το να Τσίπρα από το βήμα του ΙΕ σε άφηστα Γκρίκλης. Δεν μπορούσα substantially about About in developing countries or loans in developed ones, unless we tackle the issue of debt as an international challenge at the center of our global financial system. ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν αμφισβητείται. Mama and Papa were laying in bed. Mama and Papa were laying in bed. Mama rolled over. This is what she said. Anixt the European Union is the NATO. That doesn't exist. That doesn't Mama over. This is what she said. I me me give me some. Good for you. Good for you. Good for me. for me. To the rising sun. Δεν έχουμε θέση την αποχώρηση από τον Άτο. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. This is my rifle, this is my gun. This is providing, this is for fun. This is my rifle, this is my gun. This is for fighting, this is for fun. This is my rifle, this is my gun. This is Οι πολίτες του κόσμου, τι θα κάνει για αλλά τι μπορούμε να κάνουμε είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Αυτό δεν αμφισβητείται. I don't want no teenage queen! I don't want no teenage queen! I just want my M14! I just want my M14! If I die in the combat zone! If I die in the combat zone! Lock me up and ship me home! Lock me up and ship me home! In my medals upon my chest!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 including this one, we need to talk about how restructuring or reprof reprofiling of public debt can be leaked with development. Please please let put the court down slowly. You have the right to remain silent. Όχι θα το πω! Με καταπιέζεις! Δεν μπορεί να μ' αρέσει! Δείτε αυτό από την αλήθεια! Λοιπόν, φίλε και φίλοι ακροακρίες και ακροατέ, πρέπει να δηλώσεις... Ακροάκριες κύριε! Εντάξει, <laughs> <laughs> τα ισουτικά που κάνει πάνω είναι απίστηκα! Εγώ! Ήρθε η ώρα να το παραδεχτώ στον αέρα! ότι σε ναυμάζω, λεκρινά <Και> λεκούτσι που δουλειά. Μπράβο δουλιά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ τα 5 ευρώ που σου έδωσα, όσο έπαιζονται και ποιάσανε το όχο. Πλέον, εξαγοράζεις μια γνώμη μόνο με 5 ευρώ. Άλλο ένα δείγμα της καλής διακυβέρνησης της <Και> Ιωανέλ και των προηγούμενων κυβερνήσεων, πλέον με ένα τάλιορο, Ακούς είσαι πολύ ταπεινός, δεν Είμαι, είμαι, είμαι. Εγώ και ο Χριστός, κανένας άλλος. Που ήζε τους ακροατές, αλλά τους ή και για μας, τους δύο να σε προβληματισμό, ποιος μίλαγε καλύτερα αγγλικά, αν θέλουν τα αγγλικά θέλω και ακούσαν, γιατί είναι και εγώ άνθρωπος θα μιλήσω στο καλοκάντο. ο Τσίπρας η ο κυριος ο σλοουνι ο οποιος μιλησε από του δυο του. Τα Ζεναμίνα και πάτω, εγώ δεν μιλάω κανέναν τα αγγλικά σίγουρα. Το είμαι του ίδιου επίπεδου με τον Τσίπρα και με τον Πουτ και τον Ναι, δεν και τα μούτρα να πα στο λευκό οίκο να συνδιαλλαγεί εκεί με το Ζεύγο Όχι, να πούμε την αλήθεια <laughs> για να το σοβαρέψουμε μετά από την πλάκα. Το ότι π.χ. δεν ξέρει αγγλικά ο Τσίπρας, ή Νάξη, μπορεί να δεν είναι για με να δείχνω μα μαχάρι ρε παιδί μου να ήξερα ένας Έλληνας Πρωθυπουργός άντεστος στην Ελληνική Ρώσσα να μπορούσε να επικοινωνήσει τον ελληνικό <σοφίλυνο> και ας μην ήξερα Αγγλικά και ας πήγαινε με διερμηνείς. <σοφίλυνο> είναι ε, καλό θα ήταν να πήγαινε με διερμηνείς. Ναι, καλό θα ήταν να πήγαινε με διερμηνείς. Εντάξει, για μένα το τραγικότερο απ' όλα δεν είναι το φόσο καλά ή κακά μίλα τα Αγγλικά. Στο... και συζητούσε εκεί με τον Ομπάμα. Που δεν τα μίλαγε. Το χειρότερο και το καλυπότερο είναι η συνάντηση που είχε, της, ε... είχε τώρα πρόσφατα με τον πρόεδρο τη Παλαιστίνη, τον Αχμού Μπάμπα. Όπου επειδή είναι πολύ ένθερμα, υποστήριζε την, ε... την άμεση δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτου, α πούμε. Και από τη μία είχε να σου για την αναγκαιότητα επίλυση αυτού του ζητήματο. Και από την άλλη να πηγαίνει στον Ομπάμα και να yeah, τα λέμε έτσι, ωραία, σπαστα, αμερικάνικα κλπ. Δεν yeah. ξέρω. Εμένα με ενόχλησε yeah. αφενό όσο πιτέζει ο Ομπάμα να μιλάει καλύτερα ελληνικά από ό,τι ξέρει τα αμερικάνικα, αυτό το αστείο τη υπόθεση. <laughs> το σοβαρό είναι το ότι σε πόση ξεφύλλα μπορεί να φτάσει, μπορεί και να τη ένα αριστερό. Εντός, όχι εισαγωγικών, <laughs> με σαγγύλες, <laughs> παιδιάς, <Βέζε>, με σαγγύλες <laughs> τα πάντα. Ένας, αυτό το πράγμα τέλος πάντων πρωθυπουργού, αυτό το είδος ρε παιδί μου, σε πόσο ψευδή θα μπορεί να φτάσει. Να φτάσει, όχι να πάει στο συναντολίο, γιατί το ειδικό φάσμα θα μπορούσε να πάει στο συναντολίο, να μην λέγεται παράνομο χρέος, ότι η Ελλάδα είναι τώρα, ότι η Ελλάδα είναι καλό, να πάει. Να φυλλίνεται και να αγκαλιάζεται με τον Κλίντον, να φυλαίκτης κακολουμένες ποδίες όλων των δολοφόνων των λαών που έχουν περάσει από την Προεδρία τον Ήπαθρων. Και όσον ο Κλίντον δεν είναι δολοφόνος των λαών, επειδή είναι σοσιαλδημοκράτες, δημοκρατικούς τους λένε στην Αμερική, δεν είναι σαν τον Κούσ, πρέπει σε τι ξεφτίλα μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όπως προέρχεται από την αριστερά. Και τελικά να πάει και να μην και τίποτα. Και να πάει και να μην του βγαίνει κιόλα. Αυτό που σχολιάζανε, εγώ το σχολιάζω από την άλλη πλευρά, που σχολιάζα μέσα ενημέρωση, ότι του για business, να μιλήσεις για business και να πει ότι λάδα ξεκουλιέται. Γι'αυτό ζητάγαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι στα ειπηρήσεων. Ο Τούριξε Πάσα λέει ο Κλίντον ότι τώρα λέει δεν περίπτωση αυτή, πού μπορεί να φαντήσει ένας επενδυτής. Πού πάει πρόσφορα έδαφον για να πιο φιέρεται. Εκεί ο Τσίτρας Και δεν απάντησε όπως θα έπρεπε να απαντήσει. Αυτό είχα να πούνε. Πώς τα έπρεπε να, Ελλάδα, ας να απαντήσει, παιδιά, Ελλάδα α πούμε. να καλό, Εδώ καλό σουδέ, εδώ η καλή δείαιοι, εδώ οι καλές παραλίες. Αν έρθει η να μια που δεν είναι έτσι yeah, να ναι. μα πιάνει. Όχι, να να και μια ραζιστική φυμάira, έτσι καλώ. Το βλέω, το πετάξαμε εκτός. είναι πλέον μέσα, δεν έχουμε και ταμπού. Πλέον σε αυτά, Αυτό αυτό είναι το τραγικότερο, ότι η αντιπολίτευση του Τσίπρα, ενώ η δεξιά αντιπολίτευση του Τσίπρα και τα ελληνικά μέσα ενημέρωση αυτό που μπορεί να σχολιάσουν, δεν είναι καλό εκπητής. Δεν είναι καν Εγώ άξω τα άλλα. Ε, δηλώσεις που έκανε σε επιχειρηματές της ε, Ομογένειας όπου τους έλεγε ότι η καλύτερη ώρα είναι τώρα για επενδύσεις. Και αυτό πρέπει να μεταφράσετε κάπου. Το αφεντικό τρελάτηκε. Ότι προλαβαίνετε, Ξεπουλάμε. πουλάτε. Ξεπουλάμε, ναι. Ανοίξαμε ότι σας περιμένουμε με κάθε έννοια. Ναι, ναι, ναι. Ε, Κι αυτό πρέπει κάπως να, να μεταφράσετε. Όταν λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε επιχειρηματίες. Γιατί το λύσει οι μεγάλε επιχειρηματίε. Ε, Τώρα το, έλειος, ό, το... είναι ο ναι, Μογγενή είναι ο Φερετζή του Πούστρη. Όχι, ναι, δεν είναι τα ποδιά που έρχονται ναι. στην Ελλάδα, δεν εκεί στο κάνουμε που εδώ που ναι. Αυτό ναι. δεν είναι κάτι άλλο. Όταν ναι. μιλάμε για τέτοιου ελληνικού επιχειρηματίε. Όταν ναι. ναι. ναι. μιλάμε για, για την αυτή τη στιγμή. Ακριβώ το είναι ο φερετζές, αυτό το πράγμα. Για να πούμε λέει στους περιπητές, λέει στους καφεταλιστές, αυτούς που έρχονται να πάρουν, ότι ξεκουλάμε, είναι καλύτερη περίοδο, διότι εννοεί, εννοεί, ότι έχουν πέσει αξία των ακινήτων, ότι έχει πέσει αξιά της γης, ότι έχει πέσει αξιά του ΟΤΕ, έχει πέσει... Του μελοκάμα του, βασικότερο. Α, σήμερα, για γιαγιά μου, το πρωί μου λέει, πήγαινε να πάει σύνταξη. Από 4 κατοστάρικα που έπαιρνε, πήρε 3.80 σήμερα. Και αναδρομικά, για του επόμενου δύο μήνε θα μειωθούν άλλα 20 ευρώ. 20-10 ευρώ. Βάστα, μη δεκτεί ο Αλέξη που δεν το βλέπω τώρα. Τα 9 σημεία του Λεβέντι, γιατί βλέπω τη γυαλιά σου να μην το δείξει. <laughs> δεν βλέπω κανένα να το βάζει, δεν το βλέπω ακόμα, αλλά λέμε τώρα. Τέλο πάντων, το όλο ζήτημα τη επίσκεψη του Τσίπρα στην Αμερική, για μένα αποκρισταλώνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Ένα, έναν Έλληνα πρώην αριστερό, σημερινό πρωθυπουργό. Ο οποίος ξεπούλησε ό,τι είχε να πει αριστερό, ό,τι είχε να πει έστω και στο πήγε σε ένα άντρο κανονικά υπεραλιστών του Στρέγγα για όλου, το ότι μίλησε με τον Ραούλ Κάστρο σε ένα σημείο, με τον πρόεδρο του σημερινού σε ένα άλλο σημείο και με τον άνθρωπο της Παλαιστίνης. Άλλος Στρέγγι με... επίσης, στο τι δηλαδή. Το από... <laughs> του παλιού αριστερού Σύριζες επίσης, τι Του παλιού αριστερού επίσης εγώ απορώ, τι είπε στο Κουβανέζο, τι είπε στον πρόεδρο του σημερινού. Δεν πρέπει σε πολύ την Όχι. <Δι Δι> <Δι> <η Δι> <σημαντικά>. Να μω <μόνο Δι> κυρίω στον πρόεδρο του Να <πρόβλημα> πω κυρίω στον πρόεδρο του σημερινού. <Δι> <Να μόνο Δι> <πρόβλημα> του σημερινού. <Δι> τι είπε. <Δι> τι είπε δηλαδή στον πρόεδρο μια χώρα, ο οποίο διέγραψε μονομερό το χρέο τη και Δηλαδή τι πήγε και του ότι Εμεί είχαμε μια επιτροπή στην και τη ποτέ. Τώρα με τη νέα ομάδα, δεν επιτροπή. την και το μα Τι πήγε Είμαι πρώην σύντροφος, γεια σου! Χάρηκα! Εντάξει τώρα έχω πάει τους άλλους που τώρα, αυτά είναι παιδιά κατάλληλα. Τι πάνω να με μεγαλώσεις. Πώ να φύγει το χέρι του Κλίντον και να ξεχάσω τον κόπο του Κέναντι να οδηγηθεί. Τι ακριβώς είμαι. Και όπως είπε και το τεχιδεκό, μην, αυτό μπορεί να το πούμε, σκέφτεσαι τι κάνει η Αμερική για σένα. Είστε ε, του Ισημερινού, είστε ναι, ναι, ναι, τον ναι. Τιχάρπαστο, ναι, ναι. που διέγραψε το χρέο του, <laughs> Σκέψου ότι κάνει εσύ για την Αμερική που λέει, και ίσω να προσπαθούσε να τον πείσει <laughs> ότι εκείνο πήρε τη σωστή επιλογή, πληρώνει το χρέο, και ότι ο άλλο είναι τζαμπαζί. Ναι, ναι, τυχοδιώτη. Τυχοδιώτη και όπω και να το κάνουμε και λίγο τρομοκρατικό στοιχείο, και τη τυχοδιώτη. Mm. Τα τραγούδια σήμερα τη εκπομπή είναι αφιερωμένα. Εννοείται. Στο ταξίδι του Αλέξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα τραγούδι το οποίο είμαι σίγουρος ότι το άκουγε ο Αλέξη Τσίπρας. Τα του ταξιδίου του. του. Είναι the the World Around. Και είναι και η Ταιριάζει Τα <laughs> Mark a yin, a buck or a pound, a mark a yin, a buck or a pound. These that make the world go around, a clinking, clinking sound can make the world go around. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, If you happen to be rich and you feel like a night entertainment, you can see for me If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring a for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and find a lot, you can take it on the chin, call a cap and begin to recover on your 14 car in What? Money makes the world go round, the world go around, the world go around, money makes go help the that, we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money.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 Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, When you haven't any coal in your stove, and you freeze in the winter, and you curse to the venom that you fake. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper, and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. more. But when love comes to rap, rat a at the window. At the window. Who's there? Hunger. They all fly out the door. Money makes a bird. Go the world go round, the world go round, the world. Money makes a bird. Go the world go round. The, the clinking, clinking, sound yeah. money, money, money, money, money, money, money, money. Get a little, get a little, money, money, money, money, money Mark Twain. A buck for a bounce. That clinking, clanking, clunking sound is gold that makes the bird go round. It makes a world go round. <laughs> Αν όλοι έτσι γίνονται αυτά, Manny makes the world go round! Dollars! Dollars! Παναστάσει για αριστερά και. ρε! Είναι αυτό που σου έκανε. Τα Είναι αυτό που σου Είναι χατόνιο, Είναι χατόνιο, αλε. Δηλαδή σου έκανε. Πήγα και είμαι αριστερό. Μέσα από Μέσα μου δεν Εγώ δεν είμαι τέτοιο. Μπαίνω εκεί, σα φυλάω τα χέρια και όταν θα έρθει στιγμή που θα οριμάσουν συνθήκε, θα να Τον έχει τον άσο στο μανίκι, δεν με... Αυτό δεν κοντέμος στην Ισπανία, τι έχουν στην Ισπανία μαζί με τον Αλέξα, τους πάνε. Άσε, άσε. Εντάξει τώρα, εγώ χάρηκα και λίγο σήμερα, μου έφυγε γιατί άκουσα τι δηλώσει τη Λούκα Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ε, η οποία του είπε εσύ πάνω, ας σε ηρέμισε λίγο, ότι αρχέ του 2016 ε, θα έχουμε άριστον capital controls. Ναι, ναι, και μάλιστα πάρει και φοβερή αισιοδοξία ε, για επιτυχία με την πολιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή μου έφυγε ένα βάρος. Εντάξει, η αιλιά θα έχει φτάσει μέχρι αρχές του 2016 στα 2 κατοστάρρικα σύνταξη ε, και θα έχουμε γεμίσει με ανέργου ακόμα περισσότερος. Δεν <συντήριξη> είναι άνεργοι, δεν είναι ανεργοί, κακόλες της ελάχος, όπως το είπα και πριν. Ναι, ναι, ναι. Το υποβαρεμένος, mm. άλλη χρυσή μεταγραφή του ΣΥΡΖΑ, πολύ αριστερός, πάρα πολύ αριστερό. Mm. δεν είναι άνεργη, είναι οικονομικά μη ενεργή. Οικονομικά ή επαγγελματικά Επαγγελματικά, οικονομικά, mm. τότε θα είμαστε αυτοί Είναι Μη ενεργή, ρε, παιδί μου, mm. βαρεμένος, όνομα και πράγμα, χρυσή μεταγραφή του ΣΥΡΖΑ. Εκείνη, παιδί μου, που ο αριστερός, εντός πάλι α ο εισαγωγικών και ό,τι θέλει, δηλαδή, συνεχώς συνεχώς τώρα. τον τον κοινωνικό το όλοι. Ε, μου καρφάκι. Αυτό ακριβώ. Και τον της μας, με τις Α, ναι, εντάξει, καλά. Η ε, ε, έχει ξεφύγει. Ε, Συγνώμη είμαστε λίγο χήμα σήμερα σε αυτά που λέμε και στον τρόπο που τα λέμε, αλλά έχουμε. Γιατί και εμεί τρομάξαμε, λέμε πλάκα θα να είναι κανένα κομμουνιστής ρε παιδί μου να μας πάει εκεί, να μας πάρει εκεί, να μας πάρει τα λεφτά που έχουμε τα πολλά να μας πάρει τις καταθέσει. Αλλά, εγώ σου λέει έχει πλέον μπ. Ρίχνει λεφτά στις τράπεζες, ανακεφελοποιεί. Βλέπετε λέξει, θες δέξει ρε παιδί, όλοι τα στα πλέον μπ. Στιχιώνει, ναι όλοι. Αλλά ανακεφελοποιεί τις τράπεζες, τους ρίχνει λεφτά για να τις κρατικοποιείς. Λ Λοιπόν, τώρα για μισά ήρθαν και οι πίτε από τη Θεάνα. Η οποία έκανε την απίστευτη, την εξή απίστευτη δήλωση. Τελικά, λέει, καλύτερο φαγητό είναι οι πίτε από τα γεμιστά. Γιατί τα γεμιστά είναι, ε, οι πίτε μάλλον είναι πιο φθηνέ, γιατί αυτέ τι μέρε, μια και άρεσε τόσο στα μίντια ε, η δήλωση περί γεμιστών, σκέφτηκε ότι το πιο φιλοσοφημένο φαγητό είναι οι πίτε. Από τίποτα, με λίγο αλεύρι, και με ό,τι βρει κανεί, κάνω μια πίτα. Τώρα με τι θα διανύσει δεν ξέρω, με τίποτα περίεργα γαλλόφωτα. Γιατί για να κάνει τέτοιε δηλώσει, κάποια περίεργα φόρτα τρώει, δεν είναι εξήρυε Τίποτα, εγώ βάζω πάλι repeat, σαν να το πω παππρέν. Εκεί που ο αριστερό σαν γύλε εισαγωγικά και ό,τι θέλετε, συναντάει τον αφιλελευθερισμό, τον κοινωνικό <συγυνικό> λαονισμό που το ψοφεί στο όλοι. Λε και λάθο, με τι πιτρούνε στα γυμιστά καθιά και τι μαρμελάδε που κάνει του πρόσφυγε. <συγυνικό> Τέλο πάντων. Όχι να χαλάσουμε αυτή την, εύθυμη, την ωραία διάθεση που έχουμε. Με την Λούκα τελειώσανε τα τελείωσή τη. Ναι, μέχρι την επόμενη εβδομάδα α πούμε. την επόμενη άλλα. Για ε, το φόρτο η κουβέρνη, δεν είπαμε όμω λεπτομέρειε. Αλλά δεν χρειάζεται και Χρειάζεται, Χρειάζεται, τώρα ακόμα εξυκροβουλευτική αριστερά το Ναι, ναι. Είμα, σήμερα. Τι έχει ο την ο με αυτό χρειάζεται η χώρα. Μια Ευρωπαϊκή Αριστερά. Πρόσεξε! Σε αυτή την κίνηση θα μετάσχουν όσα στελέχη αποχώρησαν από τη Δημάρ διαφωνώντα με τη συνεργασία τη με το Πασόπουλο. Και να πα στο άλλο Πασόπουλο. Ναι, λογική Ναι, ναι, είναι το παλιό και το νέο που λέγονται στην προηγούμενη εκπομπή. Ενώ ο ίδιο ο Φώτσικουβέλη επισήμανε ότι υπολογίζει στου πολιτικού συνοδηφόρου του πάνω από χίλια στελέχη και μέλη τη Δημάρ. Πού είναι αυτή, ρε. αυτή που λέει. πάντων, το είναι λογικό εγώ το δεν πέφτουν τα σύννεφα. Τώρα που διμάρ, ο Σύριο δεν είναι δυνατό, είναι καιρό και διμάρ, Εγώ αυτό που δεν έχω είναι γιατί κάναμε διάσπαση. Γιατί τζάμπα <συσίλια> τα λεππονιθήκανε, τζάμπα έλεγα. Όχι, τζάμπα καταψήφισε ο ένα, τζάμπα καταψήφισε ο άλλο, τζάμπα πίεση κυβέρνησε με του Μπακάκου και όλα τα κουμάσια εκεί πέρα. Γιατί? Αφού στο τέλο δηλαδή, μια πέφτουν. Είναι αυτή η ωραία ευρωπαϊκή αριστερή οικογένεια. <συσίλια> πολύ έτσι, αριστερή οικογένεια. Πέραν του Λούκα Κατσόλη, χρυσή μεταγραφή, το ξανάπαμε. Ε, στήριξε και τον κ. Προεκλογικά, από το 12 τον στήριξε ακριβώ προεκλογικά. Μια άλλη χρυσή μεταγραφή, όχι, δεν είναι αυτή η μεταγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταγραφή σε είναι για ένα κοινοβούλιο δασκαλάκι. Ναι, άλλο πάλι κι αυτό. Χρυσή μεταγραφή, χρυσή οικογένεια, χρυσή οικογένεια. η οικογένειά τη έκανε περιουσία. Κτίζοντα σειρματοπλέγματα για στρατόπεδα συγκέντρωση στην εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αξιόλογη οικογένεια με τι σχέσει που χρειάζεται να έχει με έναν κατακτήτη διαχρονικά, γιατί άμα δεν δεν είναι τότε λεφτά το, το ροφιστό, το χρήμα, το μάνη που λέγαμε, πώ θα γυρίσει, εντάξει, έχει μια κατοχή. Τι, τι, να, να σταματήσει η ροή τη οικονομία, τι θέλουμε τώρα, παγώσει η αγορά. <ΣΣΣΣΣΣ> όχι, η, η οικογένεια τη ήξερε και, και την κατάσταση, ήταν ενεργή αυτή οικονομικά, όχι ανενεργή και θα ήταν μια περιουσία. Να μην στηρίξει τώρα τον πρωτοαριστερό πρωτοπουργό ο οποίος φωτογραφεί και στην αυλή. Πούλα έναν κανακεδάκι, λάδι. Πώς θα το πουλήσει, να δεν πάρει ένα σπίτι. Να μην αυξήσει λίγο την τιμή στους, ε, όμως, στους συγγενείς και να δώσεις τους δάφους τους νους. <συσίλου> Τέλος πάντων, <συσίλου> αυτή η, η άξια ευλογημένη οικογένεια στα πλαίσια του πολέμου ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διαπλοκή και τη διαφθοράς είναι η γυναίκα η οποία πήρε το χεράκι το μικρό ανέξα. <συσίλου> Απ' το, το δεξί χεράκι. Το μικρό Αλέξη του μπήκε στην Αμερική. Λέει Αλέξη, εντάξει τώρα. Πφ, κάναμε την πλάκα με αυτήν. Είπε στα αστεία που είπε. Γράφει ο Γιώργο στο ταβλί. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. τώρα ένα να μιλήσουμε σοβαρά για business εδώ πέρα. Κάπω έτσι λειτουργεί η αγορά. Του λέμε. Μην ξεφυγεί. <laughs> έτσι, λειτουργού, έτσι λειτουργούν οι business. Δεν παίζουμε να πάμε γιατί δεν καταλαβαίνω όλα αυτά. Εκεί είσαι ανταμονιλίο καλύτερα. Επίση η κυρία αυτήν. Ένα άλλο ωραίο που έχει είναι το ότι είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των Ολυμπιακών Αγώναν. Αυτό το, το ξέρω. Ναι, <σίλυν> δηλαδή για αυτή η ωραία, <σίλυν> ωραία φούσκα τη Ολυμπιάδας, την πράσινη, γαλαζοπράσινη φούσκα, η οποία έσκασε κάποια στιγμή η με την οικονομική κρίση, και <σίλυν> μας πήρε και μας σήκωσε, που έχω διαβάσει οικονομικές αναλύσεις, ότι δεν θα σκάγαμε τόσο πρήγορα στην οικονομική κρίση, καλά θα σκάγαμε και στο τα παμέναμε, αλλά το πόσο βοήθησε. Η Ολυμπιάδα, άρα και η γυναίκα αυτή, άρα και η οικογένειά της, και το σύλλογοι, πόσο βοηθήσανε στον Αντιελάνο, στο, στο μνημόνιο. Ε, αυτό μάλλον είναι στα πλαίσια της μετανόηση, τη μετάνοιας, της, της Τσίπρας. Για το αντιμνημονιακό παραγωγόν, το όλοι κάνουν λάθητα το πικάντων. <laughs> ε, να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, που το κολομπαρίστικο που μου, μου έστειλε, το οποίο είναι της... της... Ε, πώς τη λένε... Rosemary yeah, Rose Clooney, no, yeah, no. Yeah, yeah. Come on, Come on to my house. Let's what Obama gave me that's And he told to go to all this. That's the question Come on to my house, my house, I'm gonna give you Come on to my house, my house, I'm gonna give you apple, plum, and I forgot I do, Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, I'm gonna give you pigs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, my house, I'm gonna give you everything Come on to my house, my house. I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate. Too, huh? Come on, my house, my house. Come on. Come on, my house, my house. Come on. Come on, my house, my house. I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. Huh? Come on, my house, my house. Come on. Come out of my house, my house. Come on, come out of my house, my house. I'm gonna give you everything. Come out of my house, my house. I'm gonna give you everything, everything, everything. Come out of my house. To buy some illusions, slightly of a little bit of a little bit of a little bit of a για, τις... για το χρόνο που περνάμε σε τέτοια μαγαζιά. Αλλά δεν είναι η Αμερικανής τροδιούντας. Άρα, τέλος πάντων. Η αναλλαγή από το Αμερικάνικο-κολομπαρίστικο τραγώδι στο γελμανικό-κολομπαρίστικο τραγώδι. Το οποίο μπορούν να ζει κατά την τέσταση στην Ελλάδα. Δεν μπορούν. Με ξεπέρασαν. Αυτό το πράγμα. Έχουμε δήλωση και πρέπει να το σχολιάσουμε μαζί σε όλα τα άλλα τώρα, του βαρεμένου, του φίλη του... Της Για Ή Αναγγελοπούλου Τα πάμε Χαλά, Έχουμε και άλλα Έχουμε Εσύνει, το Και να κάνουμε <συλίου> να κυβέρνηση, για να <συλίου> Τι να κάνουμε; Έχουμε και Από το <συλίου> Που κακός δεν πήγε αυτός Πώ το έχει αυτό ο Αλέξο που στη ήταν στην Αμερική, Γιατί δηλαδή στείλαν τον Άλλο ο οποίο ήταν με το ζόρι τη Νακιλόε να μιλήσει Αγγλικά, ενώ ο Άλλο ο Τσακαλότο μιλάει μόνο Αγγλικά, δεν ξέρει ελληνικά. Δηλαδή πρέπει να στείλει τον Τσακαλότα να μιλήσει άρτε στα αγγλικά, να πει αυτό που έχει να πει τα ίδια, θα λέγανε έτσι τέλο, ε, και να του πει σε άρτε στα αγγλικά, που διαβάζω ότι δήλωσε, ότι μπορεί να προέρχομαι από την αριστερά, δεν είναι αριστερά. Εκτε καλά το είπα, Άνθρωπο Εκτείνο, τουλάχιστον σε αυτό μπορεί να προέρχομαι από την αριστερά, αλλά μπορώ να κάνω και πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα αριστερά. Τι λε? Άντε. Μάλιστα, αλλά τρίχασα. Δεν το είχαμε καταλάβει. Δεν είχε περάσει από το βυαλό από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μεταξύ όλων αυτών των χρυσών, ερα βέβαια, από ψηφίων, έχουμε και τον κύριο Τσακαλώτο. Τελειώσαμε με δουσίδες, από ό,τι δεξίδες έχουμε και άλλους ιδιώτες. Μέχρι στις μισό Έχουμε ένα ωραίο άρθρο, που θέλω να το αναδράξω, γιατί μου αρέσει. Όχι oh, yeah. oh, yeah. ολόκληρο βέβαια. Mm. Είναι ένα ωραίο άρθρο του Πιτσιρίκου. Mm. Με τίτλο, mm. έχει μια ωραία εικόνα, που είναι ο Αλέξη Μεσόνη Μωμάτου, τη Γιάννα Αγγ <laughs> Ε, με τίτλο του άρθρου δεν υπάρχει κάποιος στην αριστερά που να νιώθει την ανάγκη να δώσει μια εξήγηση. Ωραίος αυτό το άρθρο. Mm. Γενικά διαβάστε αυτό το άρθρο, κλείνει με κάτι πολύ ωραίο. Α το απαντήσουν τα μέλη του της. Ακριβώ, yeah. κλείνει, κλείνει κάπω έτσι. Όποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην έχουν αξιοπρέπεια, πρέπει να μπορούν να μιλήσουν καθαρά. Διαφορετικά θα του πάρει μπάλα όλους. Για την ακρίβεια δεν θα του πάρει μπάλα, θα του παροδιάσουν. Είναι ένα πολύ καλό άρθρο, Μπετσέρη, που το προσωπικά το προτείνω. Μετά, με εμπνεύσει και άλλου το άρθρο Πάμε τώρα από του ρόλου στου γαλάζιου. Στου γαλάζι, ναι. Στα γαλάζια. Ε, έχουμε χαμό εδώ πέρα. Σήμερα ανακοινώνουμε η Μαράκη, αν δεν έχει ανακοινωθεί ήδη, ω νόημα στο εδώ ότι για την προεδρία τη Οι δεν είναι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι λέμε. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν 15 Νευμβρίου. Ανέφεραν κύκλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζοντα τοποθέτηση συνεργατών του Βαγγέλη η Μαράκη, και το χρόνο του εξαγωγής των ισοκοματικών εκλογών του... Στιγμβου... Ο Δέα Πάλι καλά γιατί εκπροσωπή έχει την εκροδεξία Ναι, ναι δήλωσε ότι σε αυτή τη μάχη, δεν θα είναι μαζί με τον Βορύδης. Και εδώ να πούμε, μου, τι... Ενωχώ για Εδώ πω, ρε, μου, τι ακριβώς σημαίνει. Ο Βορύδης είχε συμφωνήσει με τον Άδωνι, ότι ένα από τους δύο του θα κατέβαινε, εκπροσωπώντας την ακροδεξιά πτέρια. Την δεξιά, μαζί με τον Σαμάρα, κι αυτά. Είχε συνάντηση, ο Άδων, ο Βορύδης, με τον Καραμανί. Α, ο βρήκε πήγε στον Καναδά. Είχε συνάντηση και καλά και ο Βορίδης, όλοι περνάνε με περίπτωση. Ναι, είχε γίνει Και, και ξαφνικά ο εκεί μπήκε με τσεκούρε του Καναδά, το λέει ο λόγο έτσι. Μπήκε, το μπήκε με τσεκούρε στο γραφείο του Καναδά, το συνάντησε με τσεκούρη, αλλά για ένα περίεργο λόγο βγήκε κεντροδεξιό. Και όταν βγήκε το γραφείο του καραμαλή, λέει, εγώ πάντα ότι η Δημοκρατία ανήκει στην κεντροδεξιά. Αν την ο Βορρήθ λοιπόν που δεν είναι άδειο και ξέρω από πολιτικαντισμό, ο άνθρωπο είναι ότι του φανί μια ένα... βουλάκια, φωνάζει την δηλαδή καθηγήτρηση που ξέρει. Και πάντα ξέρει να περιμένει Ήξερα... ήθελε να πάρει το κόμμα. Τώρα είναι αλήθεια, δεν έλεγαν η ορωνικά. Όχι, εγώ δεν πάλι αλήθεια. Αυτή. Ήθελε να πάρει το κόμμα του καρτζαφέρ, δεν το πήρα. Θέλει να πάρει την δημοκρατία ξέρει ήθελε να με έλεγουν. Θέλει ακόμα μεγάλη ογασμό. Ξέρω, δεν έχουν οριμάσει συνθήκε ακόμα για να Αυτά πάρει. Υπερνήσεις. Δεν μπορεί, λέει, ο πρώτη γενικό δραματέ τη να πάρει την δημοκρατία. Οπότε δεν μπορεί ο βορήτης να κατέβει, όπως κάνει ο Άντωνης. Τι λέγαμε την πιο φορά για τον Δημήτρη Καμένο, ο χρήσιμος ειλήφινος. Ναι. Δεν μπορεί να κατέβει την ακροδεξιά ατζέντα. Πρέπει πρώτα να μπει, να κάνει επαφές με τους καραμαλικούς, να το παίξει κέντρο, να τον στηρίξει κέντρο αν θέλει ο άνθρωπος άμα έχει κάνει τις επαφές που χρειάζεται και δεν κατεβαίνει ως ακροδεξιός. Μπορεί κάποια να πάρει το κόμμα. Ήξερογόρες δεν μπορεί ως ακροδεξιός να πάρει το δημοκρατία, όμως δεν θα την πάρει και άλλες. ο Άδανης. Ως όχι. Αλλά αν θυμάστε τη δουλούν βομάδα, βγήκε ο και έκανε μια δόλωση του τύπου ότι η πτώση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι οι τακτικέ της και η πολιτική που δεν ήταν πιο δεξιόστρωτες, αλλά ήταν προ το κέντρο. Το ίδιο. Κάπου ταυτίζονται, βέβαια. Το ίδιο πιστεύει. είπε και ο Άρα, Την ίδια μέρα των εκλογών, ο Βοήδης είπε, τελευταίο καιρό, έκανε κριτική στην κεντρόα. Ναι, πάλι των συλλογικών καγγελιών και πανηθέσεων. Στην ναι, κεντρόα ναι. πολιτική με μαράκι. Έκανε κριτική και είπε ότι ξεπαρεύει με το Σιρέν. Λοιπόν, Λέγαμε λοιπόν, πολύ αυτό που επιλέξαμε το Σιρέν τελευταία Δηλαδή και αυτός εκπροσωπούσε τη ρήξη με του ΣΥΡΙΖΑ, τη σκληρία αντιπολίτευση, τα ακροδεξιά τζέντα. Αλλά διαμαγείας, μετά τη συνάντηση του καραμαλί, και μπήκε με τσεκούρι, βγήκε με γαλάζια γάρυφα, Αλλά τάφυρα, δεν ξέρω, <σχ> με <κρίνη. σχυ> Δεν ξέρω ότι με την δεν ξέρω τι με την και κάποια έτσι, τριάντα και είναι δεν δεν κατέβηκε εκείνο που θα έρθει από την αγκαλιά σου, δεν έρθει από Τίποτα ομάδε. Οπότε, να μην πούμε. Οπότε, αφού ένα παραθυράκι αυτό για το μέλλον. Έχουμε την Τζικώστα. Ναι. Ο οποίος κατεβαίνει κόντρα. Και εκεί υπάρχει παρασκήνια. Ε, Επικοινώνεις καραμαλής με την Τζικώστα. Για να τον πεις ο καραμαλής να μην κατέβει. Τζικώστα είναι καραμαλικός. Και τον πήρε να τον πεις να μην κατέβει, γιατί ο καραμαλίστη σε ρίξη μια μαάκη. Αλλά το Τζιτζικό σα επειδή ήταν αυτόνομο, κατέβηκε. Και ξαφνικά ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για να από γόνε του χωρί να έχει στήριξει κάποιου μηχανισμού. Nice. Αυτά έτσι για να καταλαβαίνουμε, εμά πιάνουν και, και κάποιος έχει και την δική και τέτοια. Και και και και... Επίση, ο Σύρνη αφού είναι τη Τζικώστα. Ε, η Κόντρα νιου βγήκε χθε προχθέ με πρωτοσέλιδα. Πρωτοσέλιδα καλαπίπλα για τον αρχηγό του Τζιτζικώστα, η Κόντρα νιου, οι κλασικοί να γλύψουν την κυβέρνηση και δίπλα έχει τον Τζιτ Κώστα που έλεγε ότι αυτό πάνε κόντρα στου μηχανισμού και στη διαπλοκή, χτυπάει και γκρεμίσει τον καραμαλισμό και τον εξωτερικισμό. Έχτιζε το προφίλ του Τζιτ Κώστα. Πράγμα το οποίο εμένα μου λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Κώστα. Γιατί θέλει μια μετροπαθή αντιπολίτευση και η οποία ίσω όταν θα αποφασίσει ο Τζιτζα να γίνει ένα μεγάλο μέτοπο ευρωπαϊκό ευρωπαϊκή δυνάμει. είναι πιο εύκολο τώρα το Γιατί θα κάνει ακριβώ. Ότι συμμαχό είναι έναν δεξιό, ο οποίο όμω έχει πετάξει τη διάρκεια τη μνημονιακά στο παρελθόν. <σταξιό> έχει πετάξει, όπως κατεβαίνει κόντρα σε μηχανισμού. Και πρέπει να δημοκρατία κόντρα και στον Καραμπάγι και στον Σαμάρα και στο Ανταρσία δηλαδή ο <στάξειο> <στάξειο> Ε, τι άλλο έχουμε από το γαλάζιο μπλοκ. Ε, τίποτα, κάποιε δηλώσει. Ε... Από του Μητσοτάκη. Ναι, του ότι όταν σε 5 ημέρε γίνεται δημοψήφισμα και σε 20 ημέρε εκλογέ, εμεί γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε μεσοκομματικέ εκλογέ μέσα σε 15 ημέρε. Για δηλαδή. τι παίζει η ωραία τέτοια. Γιατί προφανώ ο Μητσοτάκη και όλοι οι άλλοι έχουν κάθε λόγο να θέλουν να γίνουν αργά οι εκλογέ. Γιατί συγγνώμη, με μαράκι στα πίτια που κατεβαίνουν, τον στηρίζουν. Οι καραμαλικοί ε. μηχανισμοί. Οι μητσοτακικοί μηχανισμοί, Ελλά οι οποίοι τελικά δεν θα στηρίξουν Ναι, ναι, είναι και μόρα, είναι με Μεμαράκη με, με, Στηρίζουν όλοι με Μεμαράκη, χτυπάρχει με ο <το> γραφονόμου <θυμή> Στηρίζουν όλοι με Μεμαράκη ή ίσως το Σαμανά Αν δεν ξέρω μπορεί να δούμε, είναι ένα ενωτικό για αυτού πρόσωπο Και προφανώς ο Μεμαράκης θα βιλάξει με τον κουτάμε προφητείες Αλλά αυτό φοβούνται Οπότε χρειάζονται χρονικό περιφόριο μέχρι και δύο μηνών που προ Ότως ώστε να έχουμε το όλο τον χρόνο μπροστά τους να πείσουμε ότι αυτοί λένε τα καλά και τα σωστά. Και όχι ο άλλος ο <laughs> καφενόμου. <laughs> <laughs> Εκεί πέρα. Πάει και αυτό. Εντάξει, από την άλλη έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Ουκρανία. Ε, όπου βρέθηκαν ε, για επίσκεψη με ομογενείς η Νάντια Βαλαβάνη και ο Ισηφός. Κύριε, δεν είναι ότι κάποιοι ανήκαν σε μία αντιπροσωπεία οι αθλητιστικές βοήθειες, σε μία αποστολή. ή. Ε, στην Οδυσσόνα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους σε κοινότητες της ομογένειας, λέει. Οι οποίοι πάνω ήρθαν αντιμέτωποι με μέλη των φασιστικών δεξιού τομέα ε, και υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Ο <Σι'> πρώην υπουργό κατήγγειλε ότι μέλη τη ακροδεξιά Ουκρανική Οργάνωση του αποκαλύφθούσαν συνεχώ, ζητώντας τους εξηγήσει εντό εισαγωγικών για ποιο λόγο βρίσκονται στην Ουησό. Τα μέλη τη αντιπροσωπεία, στην οποία μετέχουν ο πρώην βουλευτή Βασιλίλη Χατζηλάνδρου και ο δημοσιογράφο Άριστον Τζεφάνου, αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ένα εστιατόριο για να ξεφύγουν από τα ακροδεξιά στοιχεία και ζήτησαν τη βοήθεια του προξενήφιου τη Ουκρανική Αστυνομία. Εντάξει, γενικά έχει βοήξει το ίντερνετ. Ανέβηκε χθε άμεσα. θυμάμαι ότι ήμουν στο ίντερνετ και ανέβηκε κατευθύνως στο InfoWord. Όχι Στεφάνιο, παιδί ήταν όχι μεταξύ αυτών. Εντάξει, και η γυναίκα έχει τραπείξει πλώς αγωνιστεί στην Κρίμα θα ήταν, ρε παιδί μου, να... Τώρα. Ναι, να γίνει κάτι χειρότερο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι χειρότερο. Τι άλλο σκόλο μπορούμε να κάνουμε πάνω ε, αυτό, εξίτως... Τελικά, ενώ είχαν πάει για να συναντηθούν ε, με τα μέλη τη ομογένεια, δεν κατάφεραν πέλη, να το κάνουν. Μένες Ομογένειες, οι οποίες διώκεται ναι. αυτή τη στιγμή από ε, τους Ναζέ. Ε, ήταν δέσπαν, που είχαν πολύ στενό μαρκάρισμα οι, οι φασίστε και δεν τα κατάφεραν. Ή να πούμε ότι η ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία, διότι στην Ουκρανία διώκονται συγκεκριμένα οι ανθρώπων από το ναζιστικό καθεστώ. Οι, οι ναζί, και όσο και θέλουν κάποιοι να ταυτίζουν πολλέ φορέ ναζί με διάφορε ιστορικέ συνθήκε που έχουν υπάρξει διάφορε, ακόμα και ακραίε καταστάσει τη ιστορία, οι ναζί έχουν κάτι συγκεκριμένο. Χτυπάνε ηδη ανθρώπων. Δεν, ήταν, δεν είναι ποτέ ιδεολογικά τα εταιρείά του. Είναι απάνθρωπα μεταξύ των ιδεών αυτών ανθρώπων το οποίο χτυπάει την εταιρεία. Ιδεολογικά μαζί. είναι. Γιατί η ιδεολογία του βασίζεται στην ισοπαίδωση οποιασδήποτε διαφορά Είναι δεν είναι ιδεολογικά. Τσίματά ε, του είναι οι αριστεί, οι κομμουνιστέ. Είναι τα κάποιε κοινωνικέ ομάδε που δεν έχουν... Το οποίο εκεί μπορεί να πει κανεί ότι και πάλι δεν είναι ιδεολογική σύμπτωση. Καλά, αυτή είναι. Αλλά είναι επίσης οι Εβραίοι, είναι οι Τσιγκάνοι, είναι οι Ρωσόφωνοι, οι Ρώσοι, τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε, της Ουκρανίας και είναι και οι μειονότητες. Mm -hmm. Μεταξύ των μειονότητων, δυστυχώς και η ελληνική μειονότητα, η οποία ως οθόδοξη μειονότητα, διώκεται μαζί με τους Ορθόδοξους, γιατί και οι Ορθόδοξοι είναι μια από τις μειονότητες που διώκονται, και την επί... περιοχή, την οποία και είναι του καθολικού καθεστώτος, ναζιστικού καθεστώτος της Ουκρανίας και δεν διώκονται. Δεν διώκονται οι Τάταροι, οι οποίοι είναι αδελφοί είναι του Ερντογάν, είναι σύμμαχοι του Ερντογάν και έχουν στενέ σχέσεις με τον Τζιχαντισμό. Αυτοί δεν διώκονται. Αυτό το πέρασε το οποίο γεννή, γεννήθηκε ακριβώς από πάνω μας να πούμε, γιατί είναι σοβαρό το θέμα αυτό, έχει αποκλειστική ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, τύποι, σοπίσης, και φύλλε, η τύπη σου πήγε φίλοι για τα χέρια τη και φυλάει ακόμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Πέρα από τον Τιλετικό, οι Αμερικάνοι. Αυτοί δημιουργήσαν αυτό το τέρας εκεί πέρα, αυτοί το κολάψαν όπω δημιουργήσαν και το άλλο τέρα, το οποίο ότι. Χαμός. Έχει ανοίξει στη Συρία. Ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί από την πλευρά στη Συρία. Ε... Άλλο. Άρησε, μια σύγκρουση στην ναι. το το και το της Ρωσίας, του του υπήρχε μια σύγκρουση, ουσιαστικά καταλόγησε από τη μία ο Ομπάμες στον Πούτιν την στήριξη του Άσαντ και δυκτά τώρα, όπως λέει η Αμερικάνικη πολιτική και από την άλλη ο Πούτιν του καταλόγησε ότι εσείς φθέτε για τον τσιχανισμό. Και αυτό είναι μια αλήθεια, λέγεται ένα. Στηρίζοντας οι Αμερικάνοι οποιονδήποτε θέλουν να αντρέψουν τον Άσαντ και οποιονδήποτε θέλουν να αντρέψουν τον Καντάφι και οποιονδήποτε δεν γουστάρουν οι Αμερικάνοι. Μεταξύ τη αντιπολίτευση της τη φιλοδευτική στηρίξανε για στρατηγικού λόγου και αυτό το τέρα. Γιατί το φτιάξανε, το ιδρύσανε, το βάλανε να πολεμήσει. Και δεν το ρουμάνε να συγκρουστούμε μαζί του, αφού έχετε. Γιατί προφανώ εξυπηρετή συμφέροντά του. Η Ουάσινγκτον δεν φοβάται ότι οι πρώτε επιθέσει που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές Συρία, σε αυτέ μάλλον τις περιοχέ δεν υπάρχουν τζιχαντιστέ. <συριανίς> <συριανίς> και προμπούνται ότι τα πειρά αυτά θα στραφούν και κατά των ε, δικών τους ας πούμε στρατιωτών. Ε, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε διάφορα σκηνικά στην ιστορία. Είναι δεδομένο ρε, δούμε ότι η κυρουσία έχει καθένα να στέρξει τον άσαντ. Ε, βέβαια το ερώτημα δεν είναι γιατί την επιχειρουσία yeah. στέρξει τον Το Ερώτημα τι δουλειά έχουν αυτοί οι τον λαό. Να τεμβαίνουν σε ξενακράτη και να αποφασίζουν ξαφνικά ότι ο άνθρωπο είναι δικτάτορα. Ότι ο Καντάφη είναι δικτάτορα. Ο Καντάφη ήταν συνεργάτη τη Σοβιετική Ένωση. π.χ. όχι γιατί προφανώ ο άνθρωπο είναι χτίστη να ο δημοκρατία. Απλά τολμώντας να κάνει μόνο μια σύγκριση στην εποχή του μη δημοκρατικού αλλά κοσμικού κράτου του Καντάφη και στου κράτου που προέκυψε μετά είτε του Μόρση είτε των υπολείπων που στήριξαν οι Αμερικανοί δεν υπάνησαν. Όπω και δεν θα υπάρχει σύγκριση αν πέσει ο Άσαντ μεταξύ του κράτου του Άσαντ, που είναι κοσμικό κράτο, αν και όχι δημοκρατικό, και το κράτος του κράτου των Τζιχαντιστών, του Ισλαμικού κράτου, ή ακόμα και των Αμερικάνων υπεραλιστών, οι οποίοι μπορούν να θέλουν να εγκατασταθούν οι άλλοι σύμμαχοι οποίοι είναι δημοκρατικοί. Ε, σίγουρα αν, ε, αν πέσει ο Άσαντ, δεν, ε, δεν θα έχουν καμία διάθεση οι Αμερικάνοι ή ο Χίψιο Μέγα Μισία που πάει εκεί να εκδημοκρατήσουν την. Ε... Με περιοχή και το καθεστώ, έτσι. Δηλαδή είναι άλλα τα. Και το θέμα είναι δηλαδή. και, και πώ θα εκδημοκρατήσουν την περιοχή. Δηλαδή. Έχοντα αφήσει. Δεν θα έρθει αν δεν δηλαδή. Αυτό ρεσί, και στο Ιράκ τι κάναμε, Πήγα να σώσουν του Ιρακινού. Και να τι κάνανε. <σχεδιά> αυτό λέει πώ θα εκδημοκρατήσετε αυτό <σχεδιά> το πράγμα. Δίνουν <σχεδιά> <Λουλώ>, όπλα <σχεδιά> μέσω τη κελεφτά, μέσω τη Σαουδική Αραβίας, στους Ιραντιστέ. Του έχουν κάνει πανίσχυνου. Προφανώς οι Αμερικάνοι δεν θέλουν τους δισεχατιστές για πάντα. Τους θέλουν ως όφλο και μετά θα τους λίγο-λίγο τους ανατρέψουν να φέρουν μια αστική, ρε παιδί μου, δημοκρατική, καλά. Τέλος ναι. πάντων, Αμερικανόφιλοι, κυβέρνηση. Όπως κάνα και εδώ σε εμάς με το τάγμα του ασφαλείου, δεν τους για πάντα. Mm. Τους χρησιμοποίησα και τους θέλω για να φέρουν τους δικούς τους, τους αστούς τους πολιτικούς. Mm. Πώς θα τους ανατρέψουν μεριό παγκόσμιο πόλεμο. Για ακόμα μια φορά στην ιστορία, που mm -hmm. συγκεκριμένο κράτο μαζί με όλα τα άλλα κράτη και πέρα τις Ευρώπες, τους Γάλλους, τους Γραμμανούς, όλους αυτούς δημιουργούν mm -hmm. συνθήκες ενός νέου παγκολιμού πολέμου στην περιοχή. Τι θέλουν ένα νέο χίτλαιο. Mm -hmm. Τον έχουν κάνει βόρεια, τον νέο χίτλαιο, στην Ουκρανία που λέγαμε πριν. Τον έχουν κάνει ανατολικά, στη Συρία. Τον λέει, τέλος πάνω. Μαριά το πήγαν. mm -hmm. ε? mm -hmm. Το πήγανε. με. Mm -hmm. <σθέτου> <σθέτου> <σθέτου> <σθέτου> Το You μου <σύντουρμα> όχι, εκεί δεν το σβήνουμε. Εκεί είναι ωραίο τραγούδι. Το σβήνουμε με Frank Sinatra, <σοριά> New York, New York και να γυρίσουμε, να κάνουμε τις τη τελευταίες ζητήσεις να... να πούμε την τελεία μας, η οποία προβάλλεται σήμερα, την τελεία μας. Καλά. <σοριά> λοιπόν, New York, New York, Frank Sinatra, διερωμένο και αυτό τον Αλέξη. Start spreading the news, I'm leaving today, I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray, right through of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill top of the heap. These little town blues are melting You know? Εμείρα πάντα το New μου αρέσει. Σε πισμένο, πεπισμένο όμω, το μου έλεγε σαν λέξη. Το έχει να κάνει με όσα πέρα από το Τι καλά πουν, τι καλή η Κάνε. Θα σα γιατί από το του συνάτρα θα πάμε στο Ιωσοντού, Ο έχει γενέθλια, σαν σήμερα, το 1959 είναι τραγουδιστή ε, αρκετά, έγινε, μάλλον, αρκετά γνωστό με το τραγούδι «7 Seconds Away». Ε, και λοιπόν, και τι έκανε τώρα αυτός ο μεγαλόγος τραγουδιστής. Λοιπόν, εγώ το ακούω, όσο... είδα από πίσω σχαλή. Να, ωραία. Ε, το κομμάτι αυτό λέγεται «Μπίκο». Αυτό δεν εξημαίνει να παίζει. Mm -hmm. Ωραία. Το οποίο έγινε ε, σε συνεργασία με τον Πίτερ Κάμπριελ. Ε, και εκτό από τραγουδιστή ήταν και ακτιβιστής, γενικά πολιτικοποιημένο. ο Αβλος Σοντούρ. Ε, και έκανε πάντρεμα στην ουσία ανάμιξη παραδοσιακών συνεγαλίδης των μουσικών τεχνικών με κουβανέζικες και τζάζ επιρροές. Ε, το συγκεκριμένο κομμάτι, μπίκο όπως είπαμε, ε, είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρίας στην ουσία ε, το οποίο το τραγούδι μαζί με τον Γκάβριελ ε, και βρίσκεται στο Album στο του Γκάβριελ το, ε, που το κυκλοφόρησε το, το, το 1980. Ο Δ. Μπίκο, γιατί το Μπίκο για το είναι όνομα, ε, ήταν ε, ένας ακτιβιστής, κατά του Απατχάιλ, ε, ο οποίος φυλακίστηκε, εχμαλωτίστηκε από την Αστυνομία της Νότιας Αφρικής, ε, φυλακίστηκε, υπέστη φοβερά βασανιστήρια ε, και ενώ έπρεπε να νοσηλευτεί σε κάποιο νοσοκομείο, τον μετέφεραν σε κάποιες άλλες φυλακές, όπου και πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1977. Και σε αυτή τη φυσικό μια τέλο πάντων, αφιερωμένο, και από αυτό μάλλον το περιστατικό, εμπνευσμένο το κομμάτι αυτό που ακούμε τώρα. Το πούμε κλείνω το φωνή για να το ακούσουμε τα ομιλικά από το κεντρικό. Είναι ώρα, ναι, να ναι, ναι, ναι, ναι. είναι, ωραίο, είναι ωραίο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση Είμαστε να σας ανακοινώσουμε, ότι από σήμερα ξεκινάνε οι προβολές μας. Το ΣΥΝΕΠΛΑΤΕΙΑ ε, θα λειτουργεί κάθε πέμπτη, αλλά δεν είναι σίγουρα ακόμα μια. Πάντως σίγουρα μια φορά την εβδομάδα προβολές ταινιών. Ναι. Εφτά μισή ώρα, λοιπόν, το απόγευμα σήμερα, στη, στο παλιό Δημαρχείο. Ε, Των γλυκών νερών. Των γλυκών νερών, βέβαια όπου θα έχουμε καφέ, θα έχουμε μουσικούλα και θα υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα πριν ξεκινήσει η προβολή τη πρώτη ταινία. Η οποία πρώτη ταινία λέγεται Διάζ, Don't Clean Up This Blood. Ε, και επικεντρώνεται στην ύφαλο τη αστυνομία στο σχολείο Διάζ στη Γένοβα μετά τη διεθνή σύνοδο κορυφή του 2001. Το G8 νομίζω, το G8 ήταν. G8, G20, πάλι ήταν το G8. Νομίζω, είναι. Ε, μέσα στο κτίριο υπήρχαν διαδηλωτέ κατά τη ε, συνόδου κορυφή το βράδυ μεταξύ 21 και 22 Ιουλίου του 2001. Η αστυνομία, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση, είναι αντίστοιχη να ξυλοκοπήσει μέχρι το θανάτου όλους όσου βρίσκονταν μέσα στο σχολείο. Είναι αληθινό προστατικό. Είναι, ναι, είναι αληθινό πραστανικό. Είναι ταινία του 12. Γενικά έχει μείνει... Ε, έχει μείνει στα χρονικά, ρε παιδί μου, η... Ε, αυτή η απίστευτη καταστολή. Στο συγκεκριμένο σχολείο, στο Ντιά. Εντάξει, έχει αφήσει εποχή. Όπω έχει μείνει στην ιστορία. Και η τιμή Και Έχει μείνει στην ιστορία και το κίνημα στην Γένοβα. Ποια ήθελα να πω. Ναι. Ένα μεγάλο κίνημα ε, ανθρώπων που κατέβηκαν να διαδηλώσουν κατά τη που με, με μέσα, μέσα εκτιμιστέ, εναρχικού, αριστερού, ε, κανονικού. Ναι, ε, ένα θύμα, τον Τζουλέν. Ναι, ναι, ναι. Ε, Ένα ορόσημο, α πούμε. Ούτε τη εποχή του 2000 ή τη δεκαετία εκείνη. Ε, αυτό και άλλο. Είναι γνωστή είπε, η περίπτωση δεκαετίας Γένοβα. Εντάξει, και, και τα υπόλοιπα θα, θα τα δούμε και στην ταινία. Απλά αξίζει να αναφέρουμε το ότι δεν ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια ε, με τη σκέψη, α πούμε, ότι άκουσα πέμπτη βράδυ, μωρέ, δεν έχουμε κάνει και τόσο μια προβολή. Ε, θέλουμε να δημιουργηθούν χώροι, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή όπου η συνάντηση με πέντε φίλους και γνωστούς δεν θα προϋποθέτει ε, την καταβολή θυμάτων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε να κάνουμε σε ένα μαγαζί, να πληρώσουμε ένα καφέ, το οποίο ενδεχομένω να μην τον θέλουμε, αλλά αυτό που θα θέλουμε είναι να συζητήσουμε με δύο φίλους και άρα ο χώρος που υπάρχει είναι το καφέ στην της μας. Θέλουμε να έχουμε έναν χώρο που θα συναδιόμαστε, θα συζητάμε πολιτικά, θα, θα βρούμε, ε, και να τονίσουμε επίση ότι προφανώ δεν υπάρχει σιτήριο, έτσι, Η είσοδο είναι με ελεύθερη συνεισφορά και αυτή η συνεισφορά θα βοηθήσει για τα έξοδα του, του χώρου. Α για αυτού του εγχειρήματο, γιατί και προτζέκτορα θα χρειαστεί να πάρουμε γιατί ο, ο υπάρχον είναι δανεικό. Και κάποιε επιδιορθώσει επισκευέ πρέπει να γίνουν στο κτίριο. εντάξει και όσο πάει, θα βελτιώνεται και αυτό. Και έχοντα στο μυαλό μα πάντα και κάτι που ζητάγαμε, το ότι σε χώρους όπου παράγεται πολιτισμός και μαζεύονται άνθρωποι και βλέπουν κάτι πραγματικά ποιοτικό, ε, συνθλίδεται και ο φασισμός, συνθλίδεται και το τερατούργιο αυτό που ζούμε, και ο καπιταλισμός στο σύστημα, και ο φόβος και η τρομοκρατία και, και, τρομοκρατία. και η κατάθλιψη, αν τα λέμε και αυτά, γιατί υπάρχει πλέον, θα υπάρχει ένα χώρος και θα πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς για να υπάρξει και στη συνέχεια ο χώρος ώστε να μην γραφτάμε πίσω στο σπίτζο, γιατί δεν έχουμε λεφτά να μην έξω. Ε, εγώ λέω, να τους αποκαιρετήσουμε. Να δηλαδή. σας, χαιρε... σας χαιρετάμε, τα λέμε την Κυριακή, από πίσω που το soundtrack, της ταινίας, Dias... Don't clean up this blood. Κι αν δεν έχετε τίποτα να κάνετε αυτό το επόγευμα, σας περιμένουμε. Στο παλιό δημαρχείο, στην Πλατεία Γλυκών Ερών. Επίσης, κάναμε δηλαδή. σε ώρα. Mm -hmm. Γεια σας, τα λέμε την Κυριακή. Καλό επόγευμα. Yeah, yeah,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 ανήξεις την ευρωπαϊκή ένωση στον άντο, αυτό δεν αφισβητείτε. ανήξεις την ευρωπαϊκή ένωση στον άντο, αυτό δεν αφιερωτίται, αυτό δεν αφιερωτίται. Και um, good. Um, good. Δεν έχουμε στην προγραμματική θέση στην αποχώρηση από τον άντρα. Up in the morning to the rising sun. Gonna run all day till the run, and Gonna run all day till the run and Hoochie oh, man is a son of a bitch. Hoochie oh, man is a son of a bitch. <laughs> Got the blue balls, crabs, and the seven year itch. Got the blue balls, crabs, and the seven year itch. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. This my This is my God. ends of είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό ανήκει στην ευρωπαϊκή ένωση, στον αυτό δεν I don't want no teenage queen. I just want my M-14. I just want my M-14. If I die in the combat zone. If I die in a combat zone. lock me up and ship me home. Lock me up and ship me home. In my medals upon my chest.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 Including this one, we need to talk about how restructuring or reprof reprofiling of public debt can be linked with development. Please, please, put the quote down slowly. You have the